Το μνημόνιο σε δύο-τρία χρόνια δεν θα υπάρχει πια. Ωραία, τι πάθαμε! Και σύντομα κανεί δεν θα ασχολείται μαζί του. Το, <-νιμονίου> Το μνημόνιο σε δύο-τρία χρόνια δεν θα υπάρχει πια. Και σύντομα κανεί δεν θα ασχολείται μαζί του. Και τι θα καταργήσει ο Αλέξη όταν έρθει, αν έχει καταργηθεί. Άλλιω λάθο κάνει ο πρωθυπουργό τη χώρα, ο Αντώνης Σαμαράς. λέει ότι το μνημόνιο δεν θα υπάρξει σε δύο-τρία χρόνια. Και τώρα ήδη δεν έχουμε μνημόνιο. Τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει ένα σχέδιο, μια δέσμευση τη χώρα, την έχει υπογράψει πριν λίγο καιρό και την ανανεώνει αυτή την υπογραφή. Δεν έχουμε μνημόνιο. Ουσιαστικά, ευχαριστημένοι πολίτε απολαμβάνουν τα καλά μια. Αναδιάταξη που συνέβη τα τελευταία 2-3 χρόνια στον τόπο. Θέλετε να το πείτε μνημόνιο, Δενειακή Σύμβαση, υποχρέωση, δανειστέ, όροι, εντολέ, όπω θέλετε. Μνημόνιο δεν έχουμε και είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Οπότε δεν ξέρω τι δεν θα υπάρχει σε δύο χρόνια. Φτάσαμε στο σημείο που καταργούμε και το μνημόνιο στα λόγια πάντα. Η ζωή συνεχίζεται κανονικά από κάτω και από πάνω είναι αυτή και λένε κάθε μέρα ό,τι του κατέβει κυριολεκτικά. Το μνημόνιο σε 2-3 χρόνια δεν θα υπάρχει πια. Και σύντομα κανεί δεν θα ασχολείται μαζί του. Η Ελλάδα που χτίζουμε σήμερα δεν θα χρειαστεί άλλα μνημόνια. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Ας γιορτάσουμε λοιπόν για εμεί αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Οδηγούμε τη χώρα σε ανάκαμψη. Α, μάιστα. Βάζουμε από τώρα τα θεμέλια μιας μακροχρόνιας ανάπτυξης με ανταγωνιστικότητα. Like a Οδηγούμε τη χώρα σε ανάκαμψη Στην υγειά του νοικοκύρη Και γενικό στην υγειά πάντων και παξών Και γενικό στην υγειά πάντων και παξών Παντων <πα παξών και αντίπαξων στην υγειά Εφόσον το καταργούμε το μνημόνιο έχουν αρχίσει σιγά σιγά Έχει αρχίσει το ξύλωμα του μνημόνιου, δεν το καταλαβαίνετε με την πρώτη, αλλά συμβαίνει αυτό για να το λέω σαν και μάλιστα στου βιομήχανου. Κάτι περισσότερο ξέρει ο άνθρωπο. Όσο μιλάμε εμεί και από το πρωί και από χτε, έχει αρχίσει η επίδοση των φίλων επιτάξεω. Όπω δήλωσε νωρίτερα εδώ ο κυριάκο Νιτσοτάκη, πω το είπαμε, να το, η επιστράτευση λέει ένα ακραίο μέτρο, στο οποίο καμία κυβέρνηση δεν καταφεύγει με ευκολία. Ξέχασε να πει, εξαιρεί τη δική μα κυβέρνηση, που όποτε γίνει μια απεργία. Λίγο παραπάνω από τα συνηθισμένα, αμέσω φεύγουν τα χαρτιά τα φύλλα επίταξη. Όμω, Ευρωπαϊκή χώρα, Ευρωπαϊκή κυβέρνηση, άλλο αέρα, ούτε ουρές να στριμωχτούν να τα πάρουν. Πάει ο αστυνόμο, νοικοκυρεμένα στο σπίτι, δίνει το χαρτί. Αυτά τα παλιά που ξέραμε που στριμωχνώσουν για να κάνει μια δουλειά με το δημόσιο, από το πρωί τσακωνώσουν με του γύρω, έχουν καταργηθεί. Έρχεται ο αστυνομικό, όταν θέλει το κράτο, κανονικά, χτυπάει την πόρτα ευγενέστατα. Σου δίνει το χαρτί Συνεχίζεις εσύ με τα υπόλοιπα Και αναζητείς στο παρόν και στο παρελθόν Τι ακριβώς έχει γίνει Ο Αντώνης Αμαράς ε, Μιλάει και μας λέει τα καλά Των τελευταίων ημερών ο, Και χρησιμοποιεί και παραδείγματα Θυμόσαστε την Ελλάδα του Brexit Έξοδος Και Ελλάδα μαζί Αυτό έχει αλλάξει Σήμερα εκείνοι που πόνταραν στο Brexit Ποντάρουν στον Λένιν του 1920 God zu πότεραν w grexit lenin tu 1920 Υπάρχει φτώχεια, υπάρχει στέρηση την οποία κληρώνει ο ελληνικός λαός. Rising, υπάρχει στέρηση την οποία κληρώνει ο ελληνικός λαός. Μπράβο! <στονίτρια> <στονίτρια> και από την συνταγή του Λένιν, όπως το είπε και ο Σάμαρας, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχωήτης κακώς δεν τον καλούνε στις εκπομπές και πού να πάει στην ανατροπή, λέμε. Όλο το βορείδι θα μπορούσε να το σπάει λίγο με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Γιατί πάντα έχει να πει κάτι πολύ χρήσιμο, κάτι πολύ καινούριο και κάτι πολύ αστείο. Το τελευταίο ισχύει πάντα με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Ακούσατε εδώ, διαπίστωσε ότι υπάρχει ε, φτώχεια στην Ελλάδα ε, και δεν έχει κανένα απολύτω πρόβλημα να καταγγείλει και αυτού που έφεραν τη φτώχεια. σαν να είναι κάποιο τρίτο που δεν είχε καμία ανάμιξη στα όσα αισχρά τα τελευταία τρία χρόνια σε αυτόν τον τόπο. Υπάρχει φτώχεια, υπάρχει υστέρηση, την οποία κληρώνει ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή μέσα από τις διατάξεις που έχουμε ψηφίσει και τις πολιτικές που εφαρμόμαστε. Και κάκιαายληθρχη αύριζυμώνélγωση. Υπάρχει φτώχεια. σε Κληρώνει no no ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή μέσα από τις διατάξεις που έχουμε ψηφίσει και τις πολιτικές που εφαρμόμαστε. Και κάκιαληθ positively بόσο συνήθως. Μισό λεπτό, βρίζουν του λεωπαφίλη. Μισό λεπτό δεν έχει σημασία εκεί τι γίνεται. Σημασία έχει ότι διαπιστώσαμε ότι υπάρχει φτώχεια, τη φέραμε εμεί με την ψήφο. Δεν το είπε έτσι, αλλά φταίει και ο ίδιο. Πάντα οι διαπιστώσει του Χρυσοκοίδη έχουν μια αξία, γιατί είναι υπεράνω όλων. Κάνει ωραίε καταγραφέ και τι λέει με φοβερή ευκολία. Ευτυχώ που υπάρχει και ο Σεβ για να πηγαίνουν εκεί να μιλάνε πολιτική, να ξέρουμε τι ακριβώ θα συμβεί την επόμενη μέρα. Πήγε ο Σαμαρά το απόγευμα, πήγε όμω και ο Τσίπρα το πρωί. Εκεί του τα είπε χοντρά γιατί πήγε ένα αριστερό για άλλη μια φορά στο στόμα του λύκου. Το έχει κάνει 5-6 φορέ τώρα. Τελευταία. Πηγαίνει σε διάφορα στόματα λύκων, είτε είναι εκδοτικέ επιχειρήσει αξιόλογε αυτού του τόπου, που ασχολούνται μόνο με τα εκδοτικά του, με τι εφημερίδες του και τίποτα παραπάνω. Κάνει τέτοιε συναντήσει. Πήγε χθε και στου βιομήχανου, οι οποίοι έχουν να προσφέρουν πάρα πολλά και έχουν προσφέρει πάρα πολλά. Δίνουν και δουλειέ. Μόνο αυτό να πούμε. Δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο. Εκεί λοιπόν. Τους είπε αλήθειες που πραγματικά τους τρομοκράτησαν. Θέλω επίσης να καταστήσω σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις το εξής. Εμείς θέλουμε να εργασίσουμε την οικονομία, την κοινωνία και την χώρα που άλλοι διαλύουν. Εμείς θέλουμε να εργασίσουμε την οικονομία, την κοινωνία και την χώρα. Σε ευχαριστώ, Βανίγερο. Τι αν ήσασταν υποαπόλυση Τι θέλετε, να κλάψουμε λέω. Ο Τσίπρας είναι ο πρώτος, τον καταλάβαμε Τα λέει και πολύ ωραία Επιτέλους υπάρχει ένα όραμα από την αριστερά Απτό όμω όραμα να μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι Με απλό λόγο, κατανοητό Και το είπε και στο στόμα του Λύκου Αυτό έχει μεγάλη σημασία Η τελευταία που ακούσαμε ήταν η κυρία Ρεπούση Πάλι χτες από την Ανατροπή Είναι και ο... το μέλος εκεί τη Δουσού της Ολμέ. Ο Περιγράφει τα δικά του και κάποια στιγμή ακούγεται καθαρά, να το πούμε κι εμεί. Η κυρία Ρεπούση του λέει με πολύ ωραίο τρόπο: όπω πρέπει μια άλλη αριστερά να μιλάει σε απολυμμένου ή υποψήφιου απολυμμένου ή εν πάση περιπτώσει εργαζόμενου που έχουν πληρώσει το 40%, έχουν χάσει το 40% του μισθού που έπαιρναν πριν για να κάνουν μια ιδιαίτερη δουλειά, δεν είναι οι καθηγητέ οποιοδήποτε. Του λέει με πολύ ωραίο ύφο, όπω αρμόζει και με την ευαισθησία που έχει το στέλεχο τη Δημαρ, τι θέλετε να κλάψουμε. Δέσμευση, πολιτική δέσμευση, να βγει ο Υπουργό Παιδεία. Που δεν βγαίνει αυτό Και να μην βγαίνει καμία απόλυση εκπαιδεύσεων μόνιμου για να πληρωθεί. Τρία, αναπληρωτή, αναπληρωτή, αναπληρωτή, τρία αναπληρωτή. θέματα Μάλιστα. που θεωρούμε ότι είναι και τα κεντρικά, α το πούμε, τη κινητοποίηση Αν μου επιτρέπετε, είναι σαν τα θέματα που βάζουν οι εμπόλεμοι. Εάν ήσασταν υπό απόλυση, κυρία Ρεπούση, δεν θα το λέγατε έτσι, με τόσο ωραίο χαμόγελο. Δεν θα το λέγατε με τόσο ωραίο χαμόγελο. Αν ήσασταν υπό Τι θέλετε, αυτό που λέω. Jeśli jesteś w niepodpowiedzi, to to Nie, proszę Boże, są wrażliwi, są lewej, panią, na panią, panią, panią, panią, Ε, δεν υπάρχει λόγος γιατί ξεπεράσαμε τα δύσκολα όπως ακούτε κάθε μέρα από παντού πια και πάμε στα πιο εύκολα. Έτσι λοιπόν έχει ακυρωθεί και ο πολιτικός λόγος ο τεκμηριωμένος με τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης και το έχει ρίξει στη μυθολογία. Μύθος ότι βγαίνουμε όπου να από το τούνελ Μύθος ότι αρχίζει η ανάπτυξη Μύθος ότι κάμπτεται η ανεργία Μύθος ότι υπάρχει αποδοχή των θυσιών από την κοινωνία Μύθος ότι η κυβέρνηση εκπροσωπεί την πολιτική σταθερότητα Μύθος Το μου στήθο. Είναι μύθος, είναι Μύθος Μύθος ότι όλα εν γένει αλλάζουν προ το καλύτερο Ήταν ένα ευχάριστο διάλειμμα. Συνεχίζουμε με τα βαριά τη επικαιρότητα. Γιατί η επικαιρότητα μόνο βαριά έχει, αν εξαιρέσουμε το γενικό καλό, ότι ξεπερνάμε τα δύσκολα και δεν θα έχουμε και μνημόνιο. Και τι θα κάνουμε μετά χωρί μνημόνιο, Γιατί ήταν, όπω λέει και ο ποιητής μια μικρή και κάποια λύση. Ο Αλέξης Τσίπρα, επειδή έχει διαβάσει πολλά, οποιοδήποτε είναι στην αριστερά, έχει διαβάσει πάρα πολλά. Φαίνεται αυτό, αν κοιτάξετε γύρω σα, όλου του αριστερού, τουλάχιστον είναι διαβασμένοι. Ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποιεί τσιτάτα Αυτό έκανε χθες, χρησιμοποίησε ένα τσιτάτο του Λένιν Σε διάφορες παραλλαγές για να εκπλήξει και να δείξει Ότι αν δεν ανήκει στην ίδια ιδεολογική ε, σκέψη του Λένιν Τουλάχιστον είναι συνεχιστή του Σοσιαλισμός ίσον Σοβιέτ Συν τα νύχια από τις τυμφαλίδες όρνηθες Ράτσεν Socjalizm cuz he sovjet sin tu Σοσιαλισμό ίσον Σοβιέτ, συν τα άλογα του Γυριώνη. Μάλιστα. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Και οι τρει και οι τέσσερι εκδοχέ, όντω, παίρνουν την θεωρία του Λένιν, την πρακτική ακόμη, σε λίγο δεν απέχουμε, και την πάνε λίγο παραπέρα. Με τα άλογα, τα φυτά εσωτερικού χώρου και ό,τι άλλο χρειαστεί. Πάντα συμφώνω προ το Φεγγ Σουι τη Επανάσταση, για να μην ξεχνιόμαστε. Εδώ και κάνα δύο στο διαδίκτυο υπάρχει μια φωτογραφία ενό 14χρονου. Να μπείτε να τη δείτε, στον ενικό μπείτε, αργότερα θα την βάλουμε και στην Ελληνοφρένη, θα είναι η φωτογραφία της σημερινής εκπομπής, είναι ένα 14χνος Αφγανό. Σύμφωνα με την εφημερίδα των συντακτών, άνδρες με μαύρες στολές του σταμάτησαν, ανήλικο παιδί, τους ζήτησαν τα χαρτιά του, κάτι που γίνεται σε πολλές περιοχές της Αθήνας, τις νύχτες κυρίως, από, όχι από τα εντεταλμένα όργανα, από αυτούς που θεωρούν και που έχουν... Ε, Πολλά πράγματα στο κεφάλι του, όχι αυτό που χρειάζεται κυρίω. Όταν ο Αφγανό του είπε ότι ήταν από το Αφγανιστάν, εκείνοι δεν δίστασαν καθόλου και του χάραξαν το πρόσωπο με ένα μπουκάλι μπύρα. Έχει μια αξία να δει την πολύ σκληρή φωτογραφία, αλλά έχει μια αξία, όπω αναφέρει η εφημερίδα, ο 14 σε πρόκειται να ταξιδέψει για την Ελβετία, όπου ήδη βρίσκονται η μητέρα του και ο μεγαλύτερο αδερφό του, όμω συνελήφθη στο αεροδρόμιο και αφέθηκε ελεύθερο, δεν μπόρεσε να πάει εκεί. Το παιδί πλέον υπό την προστασία τη εισαγγελία και των γιατρών του κόσμου και σύντομα θα βρεθεί τρόπο για να ενωθεί με την οικογένεια του. Αυτά από τι στιγμέ που συμβαίνουν στου δρόμου τα βράδια αυτή τη χώρα με την αστυνομία πάντα να επαγρυπνά και με τι καταγγελίε υπουργών και τι προθέσει ότι θα παταχθούν τέτοιου τύπου φαινόμενα ρατσιστική βία. Βεβαίω υπάρχουν και θα υπάρχουν από ό,τι φαίνεται. Έχει μια αξία όμω να δει κανεί τη φωτογραφία, μιλάει από μόνη τη. Εκτό από αυτό, τι άλλο έχουμε, έχουμε τα υπόλοιπα. Ότι εδώ είναι η Ελληνοφρένια, όπω κάθε μέρα. Έχουμε τηλέφωνο επικοινωνία. Αν θέλετε να πείτε κάτι για το συγκεκριμένο ή οτιδήποτε άλλο, απαντάω αποστόλη στο 211 200 Μέλ μπορούμε να στείλουμε στη διεύθυνση studio-papaki realfm.gr. Και όποιο θέλει να στείλει SMS από κινητό, γράφει ρεαλφμ.gr, το μήνυμά του και αποστολή στο 5400. Αντώνη Μορτάκη ρυθμίζει τον ήχο και ο. Αντώνη Σαμαράς με τα οράματά του, πολλά οράματα διασταυρώνονται. Όποιοι μιλάνε κυρίω στου βιομηχανού, έχουν και οι βιομηχανοί ένα όραμα, δεν το συζητάμε. Αλλά όσοι πάνε εκεί αισθάνονται την ανάγκη να ξεδιπλώσουν τα οράματά του. Αυτό, κατά κάποιο τρόπο, το έκανε χθε και ο Πρωθυπουργός. Κυρίε και κύριοι, έχουμε σχέδιο και το αποδείξαμε και τώρα πια φαίνεται. Έχουμε και όραμα για την αναπτυξιακή αναγέννηση τη Ελλάδα. για την αναπτυξιακή αναγέννηση κομπανατζίδων της Ελλάδας. Oh, yes, Σοσιαλισμός ίσων Σοβιέτ συν τα νύχια από τις no, no, my... Το μνημόνιο σε δύο-τρία χρόνια δεν θα υπάρχει πια. Άρα, Σήμερα εκείνοι που πότεραν στο Brexit ποντάρουν στον Λένιν του 1920 Σοσιαλισμός ίσον Σοβιέτ συν τα άλογα του Γυριώνη Εμείς θέλουμε να ελεύθεσουμε την οικονομία, την κοινωνία και την χώρα που άλλοι διαλύουν. Να κρατήσουμε την οικονομία, την κοινωνία και την χώρα που άλλοι διαλύουν. Έτσι έχουμε ένα ωραίο δίλημα. Οι μισοί το διαλύουν και οι άλλοι μισοί δεν το διαλύουν. Λένιγκ, grand cowboys είναι το τραγούδι, επειδή ακούστηκε πολύ ο Λένιγκ χθε μέσα στο στόμα των βιομηχάνων και από τον το Τζίπρα στην αρχή το πρωί και από τον Σαμαρά στην πορεία. Μετά ακούστηκε και ο Τσαουσέσκου και ο άλλο, ναι, δεν θυμάμαι, και ο Εμβερχότζα, ναι. Ο Σαμάρας θα είπε αυτά, έχει πολύ φρέσκα επιχειρήματα όταν αναφέρεται στην αριστερά γενικότερα και χρησιμοποιεί φρέσκες ιδέες και αποστομωτικές ατάκες, ο πρωθυπουργός αυτά. Τώρα υπάρχει ένα θέμα εδώ και αρκετές μέρες, πόσο συνταγματική είναι η επίταξη η επιστράτευση των καθηγητών, είναι. Εμεί εδώ απαντούμε ως εκπομπή, θα το τεκμηριώσουμε, δεν μιλάμε ποτέ έτσι, Είναι δύο-τρεις λόγοι που αναφέρει το άρθρο 23 του συντάγματος παράγραφος 4. Θα ακούσουμε τώρα τους λόγους και θα ακούσουμε, θα ακούσουμε το άρθρο και θα ακούσουμε και τους λόγους που είναι απολύτως νόμιμοι και σωστή και είχε αργήσει να ισχύσει η επιστράτευση προς τους καθηγητές. Επειδή πολύ κακεντριχείς αμφισβητούν τους λόγους της επιστρατεύσεω των καθηγητών, υπενθυμίζουμε το σχετικό άρθρο του Συντάγματος. Σύνταγμα της Ελλάδος, άρθρο 23, παράγραφος 4. Ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα σχετικά με την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών σε περίπτωση πολέμου ή επιστράτευση ή για την αντιμετώπιση αναγκών τη άμυνας της χώρας ή επίγουσας κοινωνικής ανάγκης από θεομηνία, Η ανάγκη που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Είναι λοιπόν εμφανέ ότι συντρέχουν όλοι οι λόγοι για την επιστράτευση των καθηγητών. Αναλυτικά, σχετικά με την άμυνα τη χώρα. Όλοι γνωρίζουμε την ειδική σημασία που έχουν οι καθηγητέ στην άμυνα από αέρο, εδάφου και κυρίω θαλάσση τη άμυνα τη πατρίδα μα. Σχετικά με τον πόλεμο. Θυμίζουμε ότι εδώ και καιρό μένεται πόλεμο στη γειτονική Συρία και ω εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να απεργούν οι καθηγητέ τη χώρα μα. Σχετικά με την επίγουσα κοινωνική ανάγκη που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Θυμίζουμε ότι η υγεία στη χώρα μας έτσι κι αλλιώς νοσεί και γι' αυτό σίγουρα φέρουν κάποια ευθύνη οι καθηγητές της μέσης εκπαιδεύσεω. Και τέλο τέλος με την επίγουσα κοινωνική ανάγκη από θεομηνία. Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με την Αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, εντός της εβδομάδας αναμένεται τυφώνας στις νότιο Ανατολικέ ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών, την ευθύνη του οποίου φέρουν και οι καθηγητές της Μέσης Εκπαίδευσης. Υπενθυμίζουμε ότι στο Σύνταγμα ορίζεται ο κίνδυνος θεομηνίας χωρίς να ορίζεται ο τόπος της θεομηνίας. Ω εκ τούτου, συνάδουν όλοι οι λόγοι που το Σύνταγμα προβλέπει για την επιστράτευση των διατεθειμένων προ απεργία καθηγητών. Κουράγιο Συρία, κουράγιο Αμερική. Νέα Δημοκρατία και λοιπέ δημοκρατικέ δυνάμει. Κυρίω δημοκρατικέ. Ακούσαμε λοιπόν του λόγου. Αναλυτικά τεκμηριώνεται ότι πολύ σωστά έπραξε η κυβέρνηση, τηρεί το Σύνταγμα και πόλεμο έχουμε στη Συρία και θεομηνία. Κάπου θα έρθει ένα τυφώνα, αν όχι στι νότιο-ανατολικέ ακτέ. Κάτω εκεί στην Ταϊλάνδη, ανάλογα του καιρού, θα χτυπήσει ένα τυφώνα. Πόλεμο έχουμε πάντα. Πολύ καλά έπραξε. Πραγματικά τηρεί το σύνταγμα όπω πρέπει μια κυβέρνηση και το σέβεται επίση όπω πρέπει. Κι έλα, πάλι μου. Έλα. Περιθώ ανέφτια. Αληθώ. Σίγουρα. Εί... Σίγουρα. Σύμφωνα με τα γραφά. <laughs> Επειδή έχουμε μεγάλο κίνδυνο. ή με τα σαγκράφα. <laughs> τα σαγκράφα αρέσει καλύτερα από τα σαγκράφα. <laughs> <laughs> Επειδή μεγάλο κίνδυνο να ξεπηγήσουν. 5.000 αδόνυδε γεωργιάζει από την απεργία αυτή. που έχουνε παθησιμιά βλάβη. Έχω ο ίδιο υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από αυτή την συγκεκριμένη απεργία. Ναι, ναι, α, α, ναι, ναι, ναι. Και άμα ξεφυγεί, θα είναι 5.000 αδόνυδε, τι κάνουμε. Δηλαδή, ο Άδονη πριν το 90 δεν είχε βλάβη. Όχι, ήταν ορμόδιο. η βλάβη στο 90 έγινε. Έτσι, πώ τον βλέπει, πώ τον κόβει. <laughs> και μετά, μπορώ να σου πω. Πολύ. Σε τι φάση είσαι, Εγώ επίσκεψη. Όχι. Oh. Άκουγα την Παρασκευήρα των Αρβανιτόπουλων και λέγανε ότι είναι παράνομο και καταχριστικό και ότι είναι αντιδημοκρατικό εκατό χιλιάδε παιδιά να βασανίζονται έτσι. Για αυτά τα άμυρα τα δέκα. 10... Να βασανίζονται έτσι από του καθηγητέ. Από αυτού δεν λέει το βάσανο, λέει μόνο για το βάσανο από του καθηγητέ. Το βάσανο που του κάνουν αυτοί και στου γονεί του δεν το λέει. Το θέμα είναι ότι δεν καθόταν να σκεφτούν ποτέ αυτά τα άμυρα τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων. Αλλά να πει γιατί να κάτσουν και να σκεφτούν κάποιου οι οποίοι του ψηφίζουν ανελαίτα, αδυσόπιτα και κάθε φορά. Σροντιζότα πάντα για το μέλλον βέβαια. Αυτών των παιδιών. Και Ολυμπιακάρα μια ζωή, έτσι. Για το ποδόσφαιρο μιλά, Εσύ. Ζήτω Όχι, η παράκα. Όχι, βέβαια. <laughs> Ζήτω <laughs> <η παράγκη laughs> να γουστάρουμε. Μεταγραφεί ο παλιά του στο χάντμπολ. Τέλος. Παγκόσμια πρωτοπορία πάλι ο Σαμαράς, δεν μπορεί να πει. Έστειλε φίλε επιστράτευση σε απεργία που δεν έχει ανακοινωθεί. Ναι, εντάξει, αυτά και είναι. Α... Σε αυτά είναι μανούλα. Και απόστολε. Η υπεύθυνη στάση φώτι κουβέλει για άλλη μια φορά. Τι να πει ο φώτη, δεν μίλησε σε άλλα, θα μιλήσει σε αυτό. Έλα. Δεν μίλησε σε άλλα. Κοπίκανε μισθή συντάξει, θα μιλήσει αυτό. Κάνει φωτούλε. Δεν μιλάνε φωτούλε, μου λέει ο δικό μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυβέρνηση για την απρόσκοπτη προθυμία που έχει επιδείξει να επιτάσσει συνεχώς με σκοπό να γίνουν επιτέλους στην Ελλάδα αυτέ τις ελλαδικές εξετάσεις διαφορετικά. Αν δεν επιστράτευε τα, μαζική, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πώ θα πήγαιναν τα παιδιά μας να δώσουν αυτές τις εξετάσεις. Καλά και τους ναυτερεγάπτες. Κάποιο παιδί μπορεί να έρχεται από μακριά. Η επιστρέτευση δεν γίνεται να κινδυνεύει ο πολίτη, συνήθω. Τα είπαμε, στη διαφημίσή μα, δεν ακούσουν. Μάλιστα. Ε, να σε πάω λίγο πιο παλιά, γιατί τώρα οι καθηγητές ποτέ θα καταστρέψουν το μέλλον των παιδιών. Μ' αρέσει α. αυτό το ενδεχόμενο να φτιάξουν με αυτόν τον τρόπο το μέλλον των παιδιών. Δεν το συζητάμε. Ε, Και να το φτιάξουν, έτσι και Όχι έτσι. ενώ με τι κινητοποιήσει, με τον αγώνα και με αυτά, αυτό δεν παίζει. Τα το ήδη κατεστραμμένο, παιδιά... τώρα μιλάμε έτσι. Μαθητέ και καθηγητέ θα έπρεπε έτσι κι αλλιώ να είναι στο πλευρό ενό του άλλου και να είναι όλοι στο δρόμο. Ναι, βέβαια, ο αυτιά και τα αφασιστοκάνα, αλλά γενικώ ξέρουν μια χαρά να βγάζουν παιδιά των δικών του παρατάξεων να λένε ότι είναι απαράδεκτο αυτό που κάνουν οι καθηγητέ και εμεί έχουμε άγχο. Θέλουμε να διαβάσουμε και να δώσουμε εξετάσει. Ναι, ότι αν το παιδί δώσει εξετάσει μια εβδομάδα πιο μετά, δεν είναι εξετάσει, είναι άλλο. Έχει άγχο ο διαβασμένο. Πότε θα τη δώσει, χέστηκε. Άμα το ξέρει το μάθημα, όποτε και να το δώσει, θα πα να το γράψει. Εντάξει, πολύ σωστά, βέβαια. Ναι, εντάξει, για πιο μέλλον, έτσι κι αλλιώ. Καλά, άστο αυτό. Για πε τώρα. Πριν από 12 χρόνια που πήγαινα εγώ σχολείο και είχα επιλέξει να πηγαίνω σε πολυκλαδικό και επειδή ήμουν στην επαρχία και πήγαινα 2 ώρε το πρωί δρομολόγιο και 2 το μεσημέρι. Που σημαίνει ότι ξεκινούσα από τι 5.30 ώρα το πρωί. Έχασα 2 χρονιέ επειδή άλλαξαν το νομοσχέδιο και κατήργησαν τα πολυκλαδικά, τα τεχνικά και όλα. Και αναγκάστηκα να ξαναπάω το Λίγιο τρει χρονιές από την αρχή. Και βιβλία στη δεύτερη χρονιά. Τώρα καταστρέφουν τα παιδιά. Καλά, αυτό που έπαρθε εσύ που δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που είπα. Θεωάδωνη ο, ο Γεωργιάδης, Τον βλέπει, κοίτα τον. <Κι> Αποτέλεσμα απεργία των καθηγητών είναι αυτό. Ναι, πρέπει να το πει αυτό. Ναι, τόσο καιρό να το ξέρουμε. Ότι κάπου οφείλεται η βλάβη είναι και σε αυτό τελικά. Ότι το εκπαιδευτικό σύστημα είναι άψογο. Άψογο, ναι, βέβαια, άψογο. Και δεν δημιουργεί βλάβε όταν απεργεί είναι το πρόβλημα. <Το>, Το μνημόνιο σε δύο-τρία χρόνια δεν θα υπάρχει πια. Και σύντομα κανεί δεν θα ασχολείται μαζί του. Στην υγεία του Νικοκύριη. Και γενικώ στην υγεία πάντων και παξών. Εαττύπαξον. Το ξεχνάει. Ε, Καλά που βλέπουμε τηλεόραση και μαθαίνουμε και καμιά είδηση. Γιατί γενικώ χάνονται θέματα. Υπάρχει μια κατάσταση στην προσωπική ζωή του καθενό, καθημερινότητα, λόγω τη κρίση. Έχει διεισδύσει παντού. Χθε βράδυ βλέποντα το δίπλα στο παράθυρο έχει κάθε βράδυ τον συνάδελφο δημοσιογράφο Τάκι Χατζή και μάθαμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ, σαν ρεπορντάζ, λέμε. Ότι ο κύριο Σαμαρά δεν ήταν εξ Ο οποίο υπερθεμάτια για το μνημόνιο, ήταν εναντίον του μνημονίου. Και παραμένει εναντίον του μνημονίου γιατί γι' αυτό ανέλαβε Λίω. να βγάλει. Σε παρακαλώ. Ανέλαβε Λίω. να βγάλει Λίω. τη χώρα από το. Να ξέρω, να από ξέρω αυτό. Κι εγώ πότε παραμένει εναντίον του μνημονίου. Κάθε μέρα είναι εναντίον του μνημονίου. Γι' αυτό κάνει την προσπάθεια. Άλλο δεν μπορώ το, το καταλάβει κι εσύ. Τι να σου κάνω τώρα. Θα κάνω πνευματική προ... <Λέξε. προπαιδία> για <να> το καταλάβει. Να την ξεκάνει την καλογεροπούλη, την κυρία Ελένη, όπω λέει. Ελέτσι λοιπόν, μάθαμε, το είχαμε υποψιαστεί ότι είναι κατά του μνημονίου. Θυμόμαστε άλλωστε. Και μόλι είχε βγει πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, πώ το πήγαινε και τι σκληρά που συμπεριφερόταν απέναντι στον Γιώργο Παπανδρέο, που τότε ήταν υπέρ του Μνημονίου και Τα λοιπά τα θυμόμαστε όλα, αλλά καλά κάνουν και μα τα θυμίζουν, γιατί ο λαό ξεχνάει και δεν είναι καλό αυτό για το λαό και για το Σαμαρά βεβαίω. Τώρα ακολουθεί ο πρόεδρο του ΣΕΒ, ο κύριο Δασκαλώπουλο. Η ίδια η πραγματικότητα μα λέει ότι αποτύχαμε. εμεί οι δανειστέ μα. Αλλά εμείς λουζόμαστε την αποτυχία αυτή. Η επιβολή των μνημονίων δεν μας ένωσε σε μια κοινή προσπάθεια ή έστω σε ένα δημιουργικό κομματικό ανταγωνισμό. Αντίθετα, διχαστήκαμε. Δεν το ξέραμε να ενωθούμε όλοι μαζί, ο βιομήχανος με τον εργαζόμενο, με τον εργάτη από κάτω, για να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί το μνημόνιο έτσι όπω μα ήρθε. Πολύ σωστά τα λέει. Δεν το είχαμε φανταστεί κακώ. Αν το είχαμε κάνει, θα ήταν όλα πολύ καλύτερα για όλου. Ο κύριος Δασκαλόπουλος λέει τα δικά του, καλά κάνει και τα λέει, όλοι καλά κάνουν και τα λένε, είναι πολύ ωραίο όλο αυτό και μάλιστα πάρα πολλοί έχουν βγει και λένε και λένε τα πολύ δικά τους. Απλά σταματάει εκεί μπαίνει μια τελεία, δεν γίνονται όλα τα υπόλοιπα που θα έπρεπε να γίνουν εφόσον όλοι λένε και κάνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα δικά του, με άλλα λόγια, λαό μέρος β. Ρε φίλε, να σε καλά γιατί με φώτισες Σε φώτισα. Ναι, με εξυπνότερο. Είχα απορία, ρε παιδί, μου, τόσο καιρό από ότι έχει πάθει ο Άδωνη, Έχω ο ίδιο υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από αυτή την συγκεκριμένη απεργία. Ρε είχα απο... Όχι, εγώ νομίζω ήταν το χάρισμα, ρε φίλε, Αλλά α μα εξηγήσει και Ωραία. Ο αδερφός του που είναι μεγαλύτερος. Ναι. Και ο άλλος που είναι άλλες ηλικίες, δεν ξέρω, μεγαλύτερος, μικρότερος. Είχανε <Και>, και εκείνη <η> απεργία. <Και> Πόσα χρόνια κράτησε αυτή η απεργία. Μάλλον αυτό που σχέθηκα την αρχή φιλή είναι. Αυτό δεν το προβλημάτισε τον Άδωνη. <Και> Μήπως η Βλάβη δεν ήταν από την απεργία... Ναι, αλλά... Ήταν κάτι άλλο. Για πες. Γιατί γύρω του να κοιτάξει, δύο αδέρφια θα και στην ίδια μοίρα. Να σου πω, τη χρυλάρα εκτες. Φες μόνο. Το άλλο μ' άρεσε καλύτερα. Το έτσι προχρεσινό. για να δούμε τη δύναμη έχουμε. Έτσι, το προχρεσινό κάνει ό,τι δεν το ήθελες. αλλά το χθεσινό Φιλέτα δεν καμπουκάζει, έτσι. Σαπίλα, ολέ, ζήτω. Εγώ γουστάρω. Τι φέρει άλλο, Τη ζημιά την έπασπε το 90. Μα αυτό έλεγα τώρα. Δηλαδή, δεν θέλω να μα πει ότι είχε 20 χρόνια πάνω κάτω εύρεθμη λειτουργία. Στο μόνο που συμφωνώ με τον Άδωνη είναι στο ότι αν ο Άδωνη είναι αποτέλεσμα βλάβη του 90, πόσοι αδόνητε θα βγουν τώρα μετά από αυτέ τι απεργίε. Μεγάλε βλάβε. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να βγουν και άλλοι τέτοιοι. Μεγάλε βλάβε. Τι, αυτή είναι βλάβη. Ο... Κατά τον καθηγητών όλοι. Επιστράτευξη τώρα. Έναν ασφό. Πού? Η Άννα, πού είναι δύσεις στους δαίμονες. Ποια, Πια. ποια? Μα το πούλου, ρε Αποστολή. Α, η Τσικοζάνης. Η φιλενάδα σου, ρε αγόρι μου. Έλατε, πού είναι η Άννα να, να σου η παιδεία, εγώ αυτό λέω. Να σου πω. Αυτό ακριβώ, αυτό ακριβώς. Ναι, είναι και σε επίπεδο αλβανός τουρίστας. Ναι, για χαρά ο Αποστολή. Ναι. Για αποστολή. Να σε ρωτήσω στην Καλαμάτα, από πού σε, σε ποια συχνότητα σα ακούμε. Ξέρω εγώ, χάσει το FM με 90 τόσο τόσο, ξέρω εγώ. Φούντα ρέντιο. Τι να σου πω, την πύρμη και ξεχνιόμαστε. Βασικά αντάξει, το έχω κόψει εδώ και... Από το site τη κυβέρνηση. Δεν το... ξέρω γιατί Είτε... την νίκη ο Σαμαρά από εκεί. Καλαμαρτιανό είναι. Ξέρω εγώ που δεν έχουν με... τίποτα. Ωραία, να σου πω, θα το βρω που θα πάει. Παρ' όλα αυτά είμαστε στο ράδιο Νίκη 96 και 4. Ωραία, ευχαριστώ και να σου πω κάτι. Είμαι πολύ περήφανο που ένα συντοπίτισμα από την Καλαμάτα Καταστρέφει τη χώρα. Καλά, <συμή> τη χώρα την καταστρέφει, τον τόπο τον έχει φτιάξει, sorry έτσι <συμή> <συμή> έχει υπάρξει και υπουργό πολιτισμού. Όλο το <συμή> μουσείο Καλαμάτα είναι μέσα. <συμή> Μπαίνει <συμή> μέσα στο μουσείο και σε παίρνουν <συμή> τα ντουμάνια. <συμή> φούντα, φούντα, φούντα, αλλά την καλή την κρατάμε εδώ, έτσι. Κάτεβα βα καμιά βόλτα καμιά μέρα, δε. Δεν κατεβαίνω, νομίζει. Χωρί GPS με τη μυρωδιά έρχομαι. Έχω μεγάλο δίλημα. Αν πρέπει να σκοτώσω <συμή> το γιο μου, δεν Είμαι σε μεγάλο δίνημα. Θέλει να γίνει οικονομολόγο. Όχι, το, το μαντισμένο. Α... Τουρνάρα, άκου το βλαμμένο, ρε. Του έπαθε τη βλάβη πριν τι εξετάσει. Τι έγινε. Απ' την άλλη, αν γίνει καμία απεργία και πα κάνει βλάβη και μου βγει βλαμμένο σαν τον Άδωνη που. Δηλαδή δεν ξέρω τι να κάνω. Ρε. Φε, αυτό α... α... δει, την έχει ήδη τη βλάβη που καταλαβαίνω. Αλλά ε? θέλω να σημειώσω σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, είχα δίκιο για την απεργία. Είχα δίκιο. Τώρα σα εμπιστρατεύσανε. Όχι εσά ω καθηγητέ. <laughs> λοιπόν, είναι μονόδρομο η πρότασή μου. Δώστε τα θέματα. Τι σπού τ Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτό είναι πολύ καλό, ναι. Δεν το Σε 10 χρόνια πώς... από τώρα θα σου καρδιά αντί για χωλή. Θα βρεθεί και... πέτρα στην καρδιά, έτσι ξαφνικά. Απόστολοι, δεν είμαι χρησιμοποιητικός εγώ, μην είμαι πέτρα. Σε εγώ, λέω, ένα κοτέ σου. <laughs> ναι, λέω για το Γιώνα, <laughs> το πεις να το πεις. Άντε, γεια. Ήθελα να πω ότι έχουμε δημοκρατία, είναι αναμφισβήτητο. Αναμφισβήτητο. Αν κάτι είναι αναμφισβήτητο, είναι αυτό και το κουβέλι είναι αριστερό. Βέβαια, είναι αδύνατο να το καταλάβουν κάτι κουμούνια σαν και εσά και την παρέα σα. Δεν μ' αρέσει το ύφο σα. Μαζέψτε λίγο το ύφο σα. Ούτε ιερό, ούτε όσιό. Το υφάκι Έχει. λίγο παρακαλώ. Δεν καταλάβετε τη δημοκρατία. Θα σα πιάσω το μαλλί λίγο. Ναι, ναι, ναι. Την παρέα και κάντε βολτούλε. Ούτε... Αυτέ είναι ο φιλελέκολόγριε τηλέφωνο. Ούτε δεν μου δίνατε Τάτερα. Να είσαι καλά δεν θα σε Όχι, δεν μου σε ο κομμουνισμός. Αυτός είναι ο κομμουνισμός Θέλω πολύ να μιλήσουμε μαζί Αλλά το επίπεδο είναι πολύ χαμηλό που ντρέπομαι <Ρι> Το σόι Το σόι είναι μια μεγάλη υπόθεση Το σόι και τι ακριβώς πρέπει να γίνεται με τα σόι Υπάρχει μια σχετική φράση ε, Ακολουθεί η κυρία Αθηνά Δρέτα Στέλεχος του Πασόκ που αναφέρεται στο σόι Τις Αλλά από εκεί και πέρα κάνει και μια πολύ ρεαλιστική πρόταση Που αφορά τους καθηγητές όλοι έχουν μια ξαδελφή Όχι, εγώ έχω ένα, την προσωπική μου φίλη που λοιπά. είναι στη Ρόδο αναπληρώτρια ναι. με 600 ευρώ και μένει σε ένα υπόγειο. αυτό το σέβεται ο καθένα. μόνο που και ο αστυνομικός παίρνει 700 ευρώ και μετατίθεται σε όλη την Ελλάδα Για να μην μόνο που από και ο ένα πλος παίρνει 600 ευρώ και μετατίθεται όταν, σε όλη την Ελλάδα πέστε μας λοιπόν σας παρακαλώ συγχωρεί, σας είστε υπέρ ή κατά πολύ ρεαλιστική πρόταση να μετατίθεται και οι καθηγητές οι περισσότεροι των οποίων και γυναίκε. Με τι οικογένειέ του, όπου τύχει, στην Ορεστιάδα, στην Κοζάνη, από την Αθήνα, από την Κρήτη, από τα νησιά, να γίνεται αυτή η κινητικότητα όπω ακριβώ γίνεται με του αστυνομικού και κυρίω με του αξιωματικού του στρατού, αφού όλοι παίρνουν 600 ευρώ. Ωραίος συλλογισμό, λογικό και τεκμηριωμένος Δεν πετάει, βγαίνει το δημόσιο πρόσωπο και πετάει μια πρόταση έτσι. Έχει την ξαδέρφη που δεν την έχει τελικά μια φίλη, είναι στο υπόγειο τη Ρόδου, αλλά όλοι έχουν μια ξαδέρφη. Έτσι ξεκίνησε η πρόταση. Και Στο πιο αργά, σε άλλο πάνελ και παράθυρο, ο Χρυσοχοίδης προσπαθεί να βρει τι ακριβώ πρέπει να γίνει, αλλά διαπίστωσε ότι έχει ολοκληρωθεί το εθνοσωτήριο έργο τη κυβερνήσεω. Δεν πρέπει να πάρει πίσω κανεί το προεδρικό διάταγμα, διότι αυτό θα κάνει κακό στου φορολογούμενους Έλληνε, που με αίμα πληρώνουν αυτή τη στιγμή κρατήσει τεράστιε για να διορθώσουν και να βελτιώσουν τα ελλείμματα. Και τι εννοώ αμέσω, Πρώτον, λέει δεν θα κλείσει και ένα σχόλιο. Κοιτάξτε, αυτό είναι υποκριτικό. Δεν υπάρχει κανένα σχολείο να κλείσει. Κλείσανε το 2011 800 σχολεία. Και το 2012. Επήγαμε το Κλείσανε 1, 5, 120 και φέτος κλείσανε 60. Άρα λοιπόν δεν έχουμε άλλα σχολεία να κλείσουν. Μπράβο. Μπράβο! Διότι έχει ολοκληρωθεί το έργο του κλεισίματος. Αυτό θέλει κάτι να κάνει και δεν υπάρχει. Με αυτή τη θετική σκέψη και είδηση ότι δεν έχουμε σχολείο να κλείσουμε. Ό,τι να κλείσει, έκλεισε. Αλλά. Θα πάνε στα ανοιχτά ακόμα, θα γίνεται αυτός ο κύκλος με τους καθηγητές που είπε Ρέτα πριν. Με αυτή τη θετική εικόνα και σκέψη θέλουμε να σα αφήσουμε. Ακολουθεί λαό, αμέσω μετά Γιάννης Παπαδόπουλος, μαγκαζίνο. Γεια σας. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Για θυμίστε μου σας παρακαλώ, ποια κοινωνική ομάδα μισούμε αυτή την εβδομάδα. Δεν ξέρω, μισό λεπτό να βάλω σκάι, μισό λεπτάκι. Τομπάμπι, τον μπάμπι. Το μπάμπι. Το μπάμπι το... Τι, τι λέει ο μπάμπι. Δεν ξέρω, μπάτωνα. Α, δεν τον παρακολουθεί, δεν έχει μπάμπι τέτοια ώρα, δυστυχώ. Δυστυχώ στη χαρά την έχουμε από τα μεσημεριανά μετά, βγαίνει και στα μεσημεριανά. Μάλιστα, μάλιστα. Α, δεν μου λένε. Πήγα με το ανιψάκι μου στον Ολυμπιακό εκεί να αγοράσουμε μια φανέλα και ο υπάλληλο με ρώτησε, αν θέλω, του παίχτη ή του διαιτητή. Και τι πει, του διαιτητή φαντάζε. Το διαιτητή φυσικά. Ε, το, μάλιστα, Μ με του νικητέ είμαστε. Υπάρχουν διαιτητέ παίζουν μόνο, οι άλλοι τσα Έχω μια πρόταση για την κυβέρνηση Τι τι τι Αντί να ποινικοποιηθούν απεργίες τις πανελλήνιες Μήπως να πανελληνοποιηθούν απεργίες Αχ και γιατί Τι τρώτε, τι σας πειράζει, να δεν δώσατε εξετάσεις το 90 κι εσείς, έχετε βλάβει, τι είναι αυτά κύριε Κοιτάξτε άρατε κύριε με την απεργία, εγώ θα έχω φίλους στο facebook να μιλάω, ενώ με την εργασία, δεν κάνετε κανένα σχοληθεί με το δικό μου Ποια εργασία, Ο ποια εργασία, υπάρχει εργασία, άστο Υπάρχει αδύλωτη, απλήτη Πολλών ειδών, έχεις δίκιο, γεια Έλα καλησπέρα, τι γίνεται ε? Καλά Λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Στι τελευταίε τώρα εκλογέ που γίνανε στο... στα πανεπιστήμια βγήκε η ΔΑΠ, έτσι. Ναι, πάλι καλά. Πάλι καλά, δόξα το Θεό, Οπότε δηλαδή. Ακεού και Ακεού, και και Δάπνου του Φουκού. Α, μπράβο, έτσι, έτσι. Αυτό είναι σε επίπεδο ξαυγίτη. Αυτά είναι, αυτά είναι. Λοιπόν, ωραία. Ε, από αυτού τώρα οι μισή, έτσι, θα πούνε, ξέρω εγώ, θα του σκόρσουν, ξέρω εγώ, οι πολιτικά, τίδες, πέρα ξέρω εγώ. Και η άλλη μισή θα γίνουν. Ε... Βουλευτέ και τέτοια, στα τρικο Νέα Δημοκρατία παρθόν και τα λοιπά έτσι δεν είναι. Εάν ο Γεωργιάδης είχε πάθει τέτοιο κακό ας πούμε από τις, πόσες λένε από τις Από τι εξετάσει, έχω ίδιο υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από αυτή τη συγκεκριμένη απεργία. Θα ήθελε εσύ, α πούμε, να έχει άλλου 10 τέτοιου μαλκέ, α πούμε, να του βλέπει κάθε μέρα στην τηλεόραση. Δηλαδή, η ερώτηση δικιά μου είναι: Σωστό, τι απεργίε και μαλκέ. Επιστράτευση τώρα. Επιστράτευση. μα. Η δικιά μου ερώτηση, ξέρει ποια είναι. Έλα, για περνάω. Δηλαδή, έτσι πω θα επιστρατεύσουν του καθηγητέ στα σχολεία, θα επιστρατεύσουν και του καθαρίστρε, α πούμε, και του κυλικιατζίδε. Αυτό να δω. Επιστράτευση καθαρίστρια να δω και τι άλλο. Έλα, Αποστολή. Ναι. Λοιπόν, κοίτα, την Παρασκευή ξεκινάω και δίνω παρελήνιες. Άντε. <ΣΟ> ε, είσαι σίγουρο. Δεν ξέρω αν ταξαμακάση. Να σου πω. Έλα ναι. Ποιο είναι το πρώτο μάθημα. Πρώτο μάθημα Έκθεση. Κατάλαβα τη σούρνια γράμμα θα πάτε, θα τους χαρτί να ναι, άσε, και θα πάει θα του βάλει το χαρτί προ τον γράφημα. Ένα και θα μα βάλουμε θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το κόβω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάλι. Εγώ τι έχουν πώ χρόνια να βάλουμε. Και εμεί Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε και σε Ευρωπαϊκή Ένωση θα πείτε. Α, και ζήτο παιρισένα είχες... Ευρωπαϊκή Ένωση και πώ μπορεί να βοηθήσει του Νέου Ευρωπαϊκή Ένωση ωραία πράγματα. Σα τα καλυστείρα. Το να του πούρκει για την Κύπρο. Ε, πω τολή! Είσαι Είμαι. Μα δεν δε λυπάς ένα παιδί από το 90 που έχει πάσει βλάβη αγόρι μου να κάνουμε κάποια ενέργειες στο ΕΟΠΗ. Υπάρχει ένα φάρμακο το Βλαδιμιτόπ Τι είναι αυτό. Φάρμακο παιδί μου. Α. Να του το χορηγήσει το ΕΟΠΗ. Αν δεν έχει να βγάλει ένα απορία χαρτί. Έτσι δεν είναι. Κρίμα το παλικάρι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον κυπελούχο Ελλάδος, Αστέρα Τρίπολης και θα συμφωνήσω με τον, ε, ξέρω αυτός αφεντικό που είπε ότι νίκησε η αλητεία τελικά. Το ίδιο βέβαια θα γίνει και με τους καθηγητές. Πάλι η αλητεία θα, θα κερδίσει. Καλά, να σου πω Αποστολή, έχεις αρχίσει και το χάνεσαι της, δεν έχεις πειράξει ηλικία. Εμένα. Εσένα, ναι. Τι εννοεί, δεν κατάλαβα. Σου κάθε τέτοιο διαμάντι γιατρό με το Σταυρό, η Ματία και ο Βιαζό να τον κλείσει, δεν σου αναγνωρίζω, ρε Δεν τον πήρα χαμπάρι από την αρχή, έχει δίκιο. Ναι, εσύ δεν τον πήρε χαμπάρι. Δηλαδή, εντάξει, έχω αρχίσει σίγουρα ρε Σίλ. Μήπω τράβε περισσότεροι άδεια. Μου άρχι, Α, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Αυτό έχω ανάγκη. Έχει δίκιο. Εμάς. Ναι, ναι. Χρειάζομαι άδεια, φίλε. Εσύ το πε, εγώ δεν ε, το ζήτησα. Να σου πω, γιατί είσαι τόσο σπαθατήτης Γιατί μπορώ, εντάξει Να σου πω, ο άνθρωπος ερώνταγε Πες του μονολεκτικά, αναστήθη κύριε αναστήθη Και του σπάσεις τα π***** Δεν είχε άδικο Κυρίες και κύριοι έχουμε σχέδιο και το αποδείξαμε Και τώρα πια φαίνεται Έχουμε και όραμα για την αναπτυξιακή αναγέννηση Κοπανατζίδων της Ελλάδας Για την αναπτυξιακή αναγέννηση Κοπανατζίδων της Ελλάδας Σοσιαλισμός ίσον Σοβιέτ συν τα νύχια από τις τυμφαλίδες όρνηθες. Το μνημόνιο σε δύο-τρία χρόνια δεν θα υπάρχει πια. Ωραία πάθαμε! Σήμερα εκείνη που πόνταραν στο Brexit ποντάρουν στον Λένιν του 1920. ή ίσον Σοβιέτ συν τα άλογα του γυριών. Εμεί θέλουμε να κρατήσουμε την οικονομία, την κοινωνία και την χώρα που άλλοι διαλύουν.